Κυρίε και κύριοι, ο κόσμος που με σκόνη δεν μπλάστηκε σκονίζεται όπως περνούν τα χρόνια. Φθείρεται και σαν στολή παλιώνει. Στα αστέρια οι άνεμοι σαν σκόνη των σκορπούν. Με σκόνη με στον άνεμο που τον κυκλώνει, ο ήρως μας ήφανε στολή να τη φορούν και ισχούν να απέρχονται και εκείνοι να μην λιώνει. Σηκώνουν πάλι σκόνη όσοι γεννηθούν, σε άλλε ζουν τροχέ. Το σχέδιο δεν αλλάζει. Σαν ζώδιο στον ουρανό, άλλο κομμάτι της στολή ήφαινε κάθε φορά. Μα κάτι τα ζώδια κρύβαν, κάτι τώρα πλησιάζει, άδειο, απ' τα βάθη του ουρανού και τον τρομάζει. Κι είναι καιρός να μη γυρίζει πια την πλάτη. Είναι καιρός να μη συλλέγει πια κουρέλια για να ντυθούν τα πρόσωπα της Κωμωδίας που άκουσε πίσω από την πλάτη του μεγέλια να ξεκινά και είπε πως είναι αρχή Σοφία: Σοφίας. Είναι καιρός, γιατί κρυώνει πια, το βλέπουμε. «Χειμών βαρύς, επί ο ουρανός κλιστός και εν φέρονται στροβή στον αέρα, και πάνω εις την χιόν Μα εμείς μπορούμε να αγκαθρέφτη να του φέρουμε, να ξαναμπεί από την κουζίνα σαν αστός, να ξετρυπώσει από την τσέπη του τη βέρα, όπως ανάβουν σε ένα θέατρο σκιών τη λάμπα. Το γυαλί της λίγη ζεστασιά κρατάει ακόμη, με τι ψέματα είχε ζήσει, σαν τον χιονάνθρωπο που γύρω από τη μασιά εγείρουν τα παιδιά τον κόσμο του είχε χτίσει, μα τώρα, με στον ανοιξιάτικο καιρό, θα τον δει σε τόπο χλωερό. Κυρίες και κύριοι, ο ήρως μας για κλάματα ήταν και τώρα ακροβατεί πάνω από τα χάσματα του έργου του και ξέρει πως δεν πιάνει μία. Τον τύψεων σπούδασε όλη και όλη τη χημεία και είδε πως φταίει που ήπιε κάτι νοθευμένο. Και φυσική σπούδασε σε ένα κεκλυμμένο κρεβάτι από που πάντα κύλαγε στην Άβυσσο, πάνω του σφίγγοντας του νέσου το πουκάμισο Και τώρα επιστρέφει άλλη μια φορά, όπως ο Μάρκελος θυμάστε τον Χιτό να ξανάγγιξε, όσα πολύ στα σοβαρά πήρε να ξαναδεί τον άδειλο αιώνα τη κάθε μέρας του, χαρτιά, φύλλα, φτερά μάται τα ποτά, τον κικαιώνα των τύψεων για όλους όσοι τρυφερά τον αγαπήσαν. Τα έργα που σαν από μόνα γράφτηκαν επιστρέφει. Όπως ξεστολίζουν μιας γέννηση στο δέντρο. Λίκνο γάμος ζάλει σαν σε μεθύση αντίστροφα κυλάνε πάλι. Όπως τη συμφορά στα βίντεο που γυρίζουν οι πεθαμένοι. Και η οικογένεια τα κρατάει και τα προβάλλει πότε πότε και γελάει.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 Την παρλάτα που παρενευλήθη απροσδόκητα στον τίτλο τη εκπομπής, την έχω κρατήσει ηχογραφημένη με την φωνή και την ερμηνεία τη Μάνιας Παπαδημητρίου. Ακούγεται εδώ ερήμην τη, δράτω με όμω τη ευκαιρία και την ευχαριστώ. Η παρεμβολή δημιουργεί δύο ερωτήματα, φυσικά. Πρώτον, γιατί έγινε. Δεύτερον, γιατί για πρώτη φορά με άλλη φωνή. Όσον αφορά το δεύτερο, πέρα από το επίπεδο ερμηνεία που θα αποτελούσε λόγο. Θέλω να πω ότι θα ξαναχρησιμοποιήσω πάλι σε παρλάτα, πάλι ηχογραφημένη η τη φωνή της Μάνιας Παπαδημητρίου, για να σημ...